Ιερός Ναός Παναγία Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 17 Ιανουαρίου 2011. Χριστόλυμα του Πατρούς και του Ιηκού του Αγίου Βουνάδητος. παράκλητο το πνεύμα τη αλήθεια μου, καταχούπαρα με τα πάντα πληρών. Τις αυγός, παράθμοι και ζωής, χωριγός αληθία και σκήνες ονοιμή και καθάρισουν μας βάση κυρίδος και σώσουμε τις ψυχάς ημών. Λοιπόν, στο Ευαγγέλιο χθες διαβάσαμε τη θεραπεία των 10 λεπρών και ο Κύριος για να θεραπεύσει τους λεπρούς που ζητούσαν την ίασή τους τους περνά μέσα από τη δοκιμή της υπακοής και τους λέει να πάνε ε, να δείξουν τον εαυτό τους στους ιερείς και ήταν μία δοκιμασία για να κάνουν και αυτοί κάτι και στην πορεία λέει εθεραπεύθησαν και από αυτούς λέει τους δέκα μόνο ένας πήγε να αποδώσει ευχαριστίες των Θεών από αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεπερνάει το εξωτερικό σχήμα το αποτέλεσμα δηλαδή που είναι η θεραπεία των λεπρών και φανερώνει την εσωτερική πραγματικότητα που είναι πια ότι το σημαντικό το πρόβλημα δεν είναι η θεραπεία της σωματικής νόσου αλλά η αποκατάσταση της σχέσης και πολλά σωματικά προβλήματα στένης που από αυτήν τη δυσκολία της διαπροσωπικής σχέσης. Και ο κύριος, λοιπόν δείχνει με αυτό τον τρόπο και αποδίδει τιμή στον άνθρωπο που είχε να ευχαριστήσει, να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του. Γιατί όταν ο άνθρωπος μένει κλεισμένο στον εαυτόν του, στο αίτημα του στην ανάγκη του την ατομική που ήταν η θεραπεία του προβλήματος του σωματικού δεν μπορεί να κατανοήσει το βάθος της πνευματικής ζωής που είναι η σχέση με τον Θεό αυτό παθαίνουμε και εμείς όταν εγκλωβιζόμαστε σε ένα σύστημα κανόνων έστω της Εκκλησίας χωρίς να κατανοούμε τον Λόγο και το περιεχόμενο το πραγματικό αυτών των κανόνων. Χωρίς να υπάρξει εσωτερική σύνδεση της ελευθερίας μας του προσώπου μας με το πρόσωπο του Χριστού γιατί το σημαντικό εδώ δεν ήταν η θεραπεία έγινε η θεραπεία, ωραία την απολαμβάνει τη θεραπεία, απολαμβάνεις την υγεία σου αλλά δεν απολαμβάνεις κάτι άλλο πιο σημαντικό που είναι η προσωπική σχέση με τον Θεό που οικοδομείται για της ευχαριστίας όσο λοιπόν η πνευματική ζωή εξαντλείται στους τύπους οι οποίοι υπηρετούν την οχύρωσή μα και την αυτοδικαίωσή μας δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευαισθητοποιηθεί πνευματικά και ακριβώς εδώ ο Κύριος έρχεται και αναλύει και καταδεικνύει αυτό που για εμάς θε ονομάζεται λεπτομέρεια γιατί ο ουσιαστικός άνθρωπος σε τι διαφέρει από τον ανιαρόν άνθρωπο στο ότι επισημαίνει την ουσία στα ασήμαντα γεγονότα. Και διακρίνει ότι δεν υπάρχουν ασήμαντα και σημαντικά αλλά όλα είναι δυνατότητες ζωής. Εμείς τι παθαίνουμε νιώθουμε αδιαφορία για τη ζωή. Βαριόμαστε τη ζωή. Δεν συναντούμε να έχει περιεχόμενο και τα πιο σημαντικά γεγονότα κατήνθησαν συνηθισμένα και ανούσια. <κοί> Έρχεται όμω και ο άνθρωπο ο οποίο φέρει την έμπνευση του Θεού βρίσκει από το ασήμαντο τη δυνατότητα ζωής και αυτό που είναι πρόβλημα στην πνευματική ζωή είναι ότι έφυγε από τη ζωή μας η έκπληξη δεν έχουμε ενθουσιασμό δεν ζούμε θαύματα γιατί ακριβώς ισοπεδώθηκε η ζωή μας όλα έγιναν μπήκα σε ένα, σε ένα καλούπι που χάσαν την διάκριση τους όπως οι λέξεις χάσαν το πραγματικό του περιεχόμενο η ζωή μας έγινε μια, ένα ιστοπέδωμα, μία μίξη που δεν μπορεί να διακρίνει κανείς τα πράγματα λοιπόν επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος επειδή έχασε την έμπνευση έχασε τη διάκριση νεκρώθηκε το πνεύμα του δεν μπορεί να μπει στο βάθος των γεγονότων δεν μπορεί να μπει στο βάθος της καρδιάς του και έτσι ψάχνει την ποσότητα της γνώσης και όχι την ποιότητα ψάχνει ο άνθρωπος την αντικειμενική γνώση να πούμε τι είναι αλήθεια και χάνει την προσωπική εμπειρία που ονομάζουμε η εμπειρία του προσώπου η υποκειμενική δηλαδή εμπειρία δηλαδή λέμε να δώσουμε ένα παράδειγμα Παίρνει κάποιο το αυτοκίνητο και πάει να συναντήσει κάποιον. Αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονό. Λέγεται αντικειμενικό γεγονό. Μια αντικειμενική γνώση: Ότι πήρε το αυτό και το πήγε εκεί. Το τι διάθεση είχε, για ποιο λόγο πήγε και τι, τι, τι, τι, τι, τι, τι συνάντησε και τι γέφτηκε από αυτό, αυτό είναι υποκειμενική εμπειρία. Δεν μπορείτε να λύσει κανεί. Έτσι λοιπόν και στην πνευματική μα ζωή, αλλά και στην καθημερινότητά μα, λείπει αυτή η δυνατότητα να εκφράσουμε την προσωπική υποκειμενική παύλα εμπειρία και ταυτόχρονα κατά την εμπειρία του άλλου ανθρώπου και υπάρχει αποξένωση, υπάρχει το κομμάτιασμα, υπάρχει απομόνωση και εμείς επιζητούμε αυτή την απομόνωση τελικά αυτό που κατηγορούμε και θεωρούμε κόλαση μοναξιά είναι, και που, είναι αυτό που ζητούμε ταυτόχρονα γιατί δεν μπαίνει ο άλλος στα χωράφια μας και δεν μπορούμε να εκτεθούμε και δεν μπορεί να τη συμβαίνει μέσα μας έτσι λοιπόν ε, είναι πρόβλημα στην πνευματική ζωή όταν την αλήθεια την ταυτίζουμε με το σχήμα και όχι την ουσία. Μιλούμε λοιπόν για την καταγραφή της αντικειμενικής γνώσης ως περιγραφή συμβάντων, επεισοδίων. Θα δείτε αν ανοίξουμε την τηλεόραση τώρα, θα δούμε ότι αναφέρεται σε επεισόδια. Ακούμε τόσα πολλά πράγματα και τίποτα δεν γιατί όλα αυτά δεν έχουν ζωή, δεν είναι γεγονότα. Δεν είναι γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή καρπός, γέννημα μιας προσωπικής εμπειρίας που έχει αλήθεια. Αυτή είναι η πτώση μας. Δηλαδή αυτά που ακούμε δεν μας μένουν γιατί δεν έχουν ζωή μέσα τους. Ζωή είναι αυτό που γεννιέται και αυτό που γεννιέται γεννιέται μέσα από την προσωπική εμπειρία. Όταν λείπει αυτό τότε μιλούμε για πράξεις και είναι πραγματικά πτώση επίσης όταν κάποιος θέλει να μπει σε μια πνευματική οδό και του δείχνει μια κατεύθυνση, ανήκει σε έναν τρόπο ζωή. και πρακτικά τι σημαίνει αυτό, πώ το κάνω. Θέλουμε δηλαδή κάτι χειροπιαστό, να κάνουμε τα χέρια μα, τα πόδια μα, να κάνουμε μια άσκηση συγκεκριμένη, να νιώσουμε μόνο ότι είμαστε εντάξει. Γιατί μα είναι τελείω άπιαστο και απόμακρο και αφηρημένο κάτι που αφορά την καρδιά μα. Γιατί δεν έχουμε επαφή με την καρδιά μα. Αλλά για τον άνθρωπο του πνεύματο, για τον άνθρωπο τη εσωτερική ζωή, το πιο χειροπιαστό πράγμα είναι αυτό που αφορά το πνεύμα του και την καρδιά του. Φτιάχνουμε λοιπόν νόμους και κανόνες για να οχυρωθούμε να μην δούμε την ευθύνη της καρδιάς μας έναντι του άλλου και ακόμη έναντι του εαυτού μας. Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα πριν συνεχίσουμε αυτό που είχαμε ξεκίνησει προηγούμενη φορά που είναι σημαντικά. Λοιπόν, η εσωτερική γνώση, αυτό που είπαμε, μας τρομάζει. Είτε πρόκειται για γνώση του ψυχισμού μας είτε για γνώση της πνευματικής μας καταστάσεως, μπορεί αυτή η γνώση να δημιουργεί κάποιους φόβους στην αρχή, κάποιες δυσκολίες, κάποιους κινδύνους, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος, είναι ο κατεξοχήν κίνδυνος η αποσία αυτής της γνώσης, της εσωτερικής μας καταστάσεως. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που ταλαιπωρούνται ή μπορεί να είμαστε και εμεί αυτού από εξωτερικά συμπτώματα αυτή τη εσωτερική δυσκολία καταφεύγουν ή σε ψυχολόγου ή σε παπάδε πνευματικού. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχω κάποιο σύμπτωμα εξωτερικό που μπορεί να εκδηλώσει, την, που είναι ένα σύμπτωμα τη εσωτερική μου δυσκολία, καταφεύγω σε αυτόν. Και δηλώνουν πρόθυμοι να δεχθούν την αποκάλυψη για τον εαυτό του. Πάνε σε κάποιο ψυχολόγο, υποθέσουμε σε κάποιο πνευματικό εξουλή. αν είναι να γίνω καλά, να κάνω τι μου πεις. Να γνωρίζω τον εαυτό μου, σου λέει. Στη συνέχεια όμως, όταν καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το βάζω στα πόδια. Για ποιον λόγο. Για... Και τότε προβάλλουν ισχυρές άμυνες που φανερώνουν το άγχος και τον πόνο για τις αποκαλύψεις της εσωτερικής του καταστάσεω. Δηλαδή λέμε να είμαι ό,τι θέλουμε Αλλά όταν αρχίζει ο άλλο να σκαλείσει την ισοτρική μας κατάσταση Και αρχίζει να συναντά πράγματα που, που πραγματικά ανταποκρίνονται Στην αλήθεια μας Τότε αυτό μας βγάζει τις άμυνες Υπάρχει ένα πόνο που δεν το αντέχουμε και ένα άγχος Τι θα γίνει αν αποκλειστεί αυτό που συμβαίνει μέσα μας Και τότε ο άνθρωπος υψώνει ισχυρά τύχη Και τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό Πάντως αμύνεται και αντιστέκεται ο άνθρωπος στη γνώση αυτή της πραγματικότητό του σε κάθε λοιπόν ε, οι άμενε που είναι αρνήσεις αρνούμε δηλαδή να ακούσω αρνούμε να μιλήσω δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να είναι λαλίστατο σε όλα τα άλλα όσο πλησιάζει γεγονός που τον αφορά άμεσα αρνείται να ομιλήσει κλίνεται στον εαυτό του και δημιούνται μέσα του αποθήσεις οι οποίες ε, ε, εμποδίζουν τη δυνατότητα ανείχνευσης των πονηρών πνευμάτων ενιών καταστάσεων που υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας και τότε αποκαλύπτουν την μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να κρύψει την προσωπική του αλήθεια Βεβαίω, ο φίλοι ο πνευματικός ή ο ψυχολόγος να κατανοεί την δυνατότητα του ανθρώπου την, την, το, την, το, την δυνατότητα του ανθρώπου πόσο να ακούσει για την κατάστασή του δεν, ο κάθε άνθρωπος δεν αντέχει ίσως να ακούσει την όλη πράγμα του και πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι, ποια είναι η δυνατότητα να ακούσει ο άνθρωπος ε, την πραγματικότητα του εαυτού του να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλα αυτά δεν είναι άσχετα με το θέμα της αγάπης και του έρωτα γιατί δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη ούτε έρωτας αν δεν συμμετέχει ο εσωτρικός μας κόσμος και αν δεν ξέρει ο άνθρωπος τι του γίνεται μέσα του δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη και έρωτας Συνήθω ο κόσμος την αγάπη και τον έρωτα τον εξαντλεί σε, γλυκερές, σε γλυκερούς συναισθηματισμού στη δυνατότητα να ικανοποιούνται οι ανάγκε του αλλά όταν αρχίζει να γίνεται βαθύτερη γνώση και άρα η σχέση εσωτερική ο άνθρωπος φοβάται και κλείνεται. Θα δούμε ο άνθρωπος να είναι πολύ ανοιχτό σε όλα τα πράγματα που αφορούν τρίτους να είναι ανοιχτό σε πολύ πρακτικά πράγματα να είναι πολύ ανοιχτή, για παράδειγμα, μια γυναίκα για το τι σπίτι θα αγοράσουμε, Τι αυτοκίνητο θα μείνουμε. Να είναι πολύ ανοιχτό σαν άνθρωπο να μιλήσει για την τεχνική του έρωτα, που σημαίνει η επιβιωτική του ικανότητα. Αλλά όταν πρόκειται να μιλήσει ο άνθρωπο για λεπτά πράγματα που αφορούν τον εσωτερικό του κόσμο, αμήνεται σε σημείο άλλοι να κλείνουν και άλλοι να οργίζονται. Γιατί, γιατί αποουσιάζει η εμπιστοσύνη. Γιατί ο άνθρωπο φοβάται να δει την πραγματικότητά του. Και γιατί φοβάται, Γιατί τόσα χρόνια έκτυχε μια εικόνα. Πώ τώρα να την κρεμίσει αυτή την εικόνα, Πώ είναι δυνατό κάτι, που, σε, ε, κάτι, κάτι, ε, κάτι με το οποίο συμβιβαστήκαμε και είναι η περιουσία μα, είναι όλη μα η ζωή, είναι η ιδέα που φτιάξαμε, η ιδέα που έχει ο κόσμο για μα. Είναι δυνατό εύκολα αυτό να κρεμιστεί στα 30, στα 40, στα 50. Οπότε προτιμά να μην μιλά καθόλου και να λέω ότι αυτά είναι χαζομάρες, εσείς είναι μια χαρά και άλλοι έχουν το πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Συζητούσαμε ένα παιδί που ανήκει σε κάποια εθελοντική ομάδα που ασχολείται με παιδιά που έχουν ειδικές ανάγκες. Και του έλεγα ότι δεν μετράει το αποτέλεσμα μόνο αν ωφελούνται τα παιδιά που διακονούνται από αυτόν και άλλους αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η κατάσταση Τη δική του καρδιάς Βεβαίω τα παιδιά ωφελούνται και θα μπορούσε κανείς να πει πη... αν μην ωφελήσουμε τα παιδιά τα παιδιά ωφελούνται οπωσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο και ο βρίσκεται βρίσκει τρόπο αλλά μπορούν να ωφελούνται τα παιδιά και εγώ να ζημιώνομαι και αν λέω ότι συγκινούμε με την αναπηρία των παιδιών που είναι μια κατάσταση πόνου εν χρόνο και εν τόπο, με αφήνει αδιάφορη η καρδιά μου που είναι αιώνιο γεγονός με αφήνει αδιάφορη καρδιά μου που μπορεί να πληγώνεται και να είναι σε λάθος δρόμο κάτι συμβαίνει εδώ σημαίνει ότι ίσως να μην αγαθά τα κίνητρα αυτής της προσπάθειας και του έφτασα μερικές ερωτήσεις πρώτο ποιος είναι ο λόγος που κάνει εθελοντισμό Πρώτο το ξέρει ο άνθρωπος δεύτερο είναι αυτή η διάθεση που βγάζουν εθελοντισμό αυτή η αγάπη προσφορά Συμβαίνει και στην καθημερινότητά του με του δικού του ανθρώπου. Εξίσου καρδιακό είναι στην καθημερινότητά του. Γιατί μεγαλύτερο εθελοντισμό από να πάρω ένα παιδάκι που έχει ανάγκη και να πουλήσω ο παραμύθι ότι είμαι φιλάνθρωπο και λέω ρε παιδάκι μου, αυτά τα παιδιά κανεί δεν τα κάνει πάρεια. Εγώ φτάνω τόσο έτσι, με τόσο απεριόριστου που κάνω μαζί του πάρεια. Αυτά τα παιδάκια μόνα του δεν τα το δίνει κανένα σημασία. Με το πακέτο όμω των εθελοντών είναι στο κέντρο τη κοινωνία και προβάλλονται ό,τι είναι καλοί άνθρωποι αυτό λοιπόν αυτή, αυτή η κατάσταση ανταποκρίνεται στην καρδιακή μου διάθεση στην καθημερινότητα δεύτερο ρωτήμα τρίτο μήπως ο εθελοντισμός όπως είπαμε και προηγουμένως είναι ένα μέσο για να δομηθεί η δική μου εικόνα η καλή μου εικόνα για τον εαυτό μου και στους άλλους και να προβάλλω αυτό τον τρόπο που να γίνουμε αρεστός και να κερδίζουμε τη συμπάθεια των ανθρώπων που θα ήθελα. Γιατί πραγματικά κανείς ξέρει εφόσον και ο εθελοντισμός είναι της μόδας εθελοντισμός ίσον ευαίσθητος άνθρωπος καλός άνθρωπος κλπ. κλπ. Πέμπτο μπορεί βεβαίω τέταρτο μπορεί αυτό να μην διαφημίζεται από τι τηλεοράσει. Αλλά αυτό ναι δεν ενδιαφέρει τον άνθρωπο. Το πιο κέριο είναι να διαφημιστεί στον κύκλο του. Πέμπτο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτά είναι πιο τεχνικα, τεχνικές λεπτομέρειε. Το πιο σημαντικό είναι όμως μπορεί σε κάθε συνάντηση που έχει με παιδιά που έχουν ανάγκε. Και με του άλλου ανθρώπου, αυτό αφορά όλη μα τη ζωή. Βλέπουμε, βλέπουμε, βλέπουμε. Ο λεπτό άνθρωπο βλέπει. Ο χοντρό εσωτερικά άνθρωπο δεν βλέπει. Και το πρόβλημα που, είναι, που αφορά την, την, την, την σχέση και την ερωτική, αλλά και τη σχέση αγάπη ή την φίλη, οτιδήποτε άλλο, το πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε μέσα από λεπτομέρειε τα ουσιώδη. Πού σημαίνει αυτό το πράγμα λοιπόν μπορώ να βλέπω και αυτό που βλέπω να το εσωτερικεύω και να μου προάγει την εσωτερική κατάσταση Δηλαδή ένα γεγονό μπορώ να το συλλάβω μέσα μου να το ενεργοποιήσω και να γίνει αμένα γνώση να γίνει φως να γίνει θεός να γίνει εμπειρία προσωπική ή απλώ από τις συναντήσεις που έγινε, γίνονται, το μόνο που βγαίνει, λυπάτε για τα καημένα παιδάκια, πόσο πάσχουν και τι να κάνουμε και να μας δώσουμε χαρά και την επόμενη φορά. Αυτά που συμβαίνουν, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι ευκαιρίες αυτής της εσωτερικής ανάπτυξης. Πολύ περισσότερο όταν αναφέρομαι σε τέτοια παιδάκια και σχετίζουμε αυτά παιδιά πώς μπορώ να απεγκλωβιστώ από όλο το σύστημα της κενοδοξίας και αυτές οι συμπλεγματικέ καταστάσεις Και να δω μέσα μου Αυτό που θα με εξελίξει Και να γίνει αυτό αφορμή Πραγματικής προσωπικής συνάντησης Χρειάζεται λοιπόν Να δούμε ότι Ο πόνος του άλλου δεν αφορμή Για το δικό μου χόμπι Ή για τη δική μου ευχάριστη στιγμή είναι προσβολή το, το πόνο του άλλου να γίνεται για μένα αφορμή να κάνω το την πλάκα μου. Επομένως τώρα λοιπόν το ψυχολογικό γεγονός αυτής της προσωπικής ικανοποίησης είναι κάτι καλό, για κάτι καλό που κάνουμε απέχει από το πνευματικό γεγονός, το οντολογικό γεγονός. Ποια είναι η διάκριση του. Βλέπουμε τα πάντα εν Χριστώ μέσα στο πλαίσιο της αιωνιότητας, της καθολικότητος ολιστικά. Ή τα βλέπουμε χωρισμένα, διασπασμένα, επιμερισμένα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έννοια τη ολιστικής προσέγγισης του ανθρώπου. Και όχι το κομμάτιασμα, το μερικό. Είναι πλάνη, είναι λάθος να πλησιάζουμε τη ζωή μα κομματιασμένα, ένα μέρος της να το ζήσουμε. Η πρώτη κατάσταση λοιπόν μιας ψυχολογικής ικανοποίησης μπορεί να οδηγήσει στην αίσθηση ενός ψυχικού, ψυχολογικού πάθους. Πάσχο, λυπούμε, μιας εσωτερικής εμπαθούς καταστάσεω. Η δεύτερη κατάσταση, και αυτό φαίνεται μια κτητικότητα, και ποια είναι η διαφορά τους, ο ψυχολόγος, τι προσέγγιση αυτών των καταστάσεων που μπορεί να γίνει και σε άλλα πλαίσια, όχι μόνο στην μορφή του εθελοντισμού. με παιδιά που έχουν προβλήματα, οι ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν, αυτός ο ψυχικός πόνος, πώς διακρίνεται από την πνευματική αγάπη. Ο ψυχικός πόνος φέρνει κόποση, φέρνει κούραση, φέρνει εξάντληση, φέρνει ανία, φέρνει κενό, φέρνει κτητικότητα. Φέρνει δέσμευση, φέρνει εξάρτηση, φέρνει εγκλωβισμό και λέω: Τα παιδιά αυτά είναι δικά μου. Ποιο σου είπε ότι δικά σου. Σε ποιον ανήκει εσύ και είναι δικά σου. Αυτό σε τα πλαίσια. Είναι παιδί μου αυτό και ποιο είναι παιδί σου. Είναι πνευματικό παιδί μου αυτό και ποιο σου είναι πνευματικό παιδί σου. Αυτή η σαχλαμάρα να σχέσεις, με και λέμε, γιατί πρέπει να το ονομάσουμε κάπως Αυτές οι εξαρτήσεις Είναι σε κάθε μορφή Είπαμε ότι ο άνθρωπος ή είναι ερωτικός Δηλαδή είναι στάση ζωής ο έρωτας και η αγάπη Ή ερωτεύεται κάποιον που δεν είναι τίποτα Είναι ξενέρωτος Λοιπόν ο έρωτα, η κάθε σχέση Η μάνα με το παιδί είναι μια ερωτική σχέση που πως ορίζεται αυτό στην ουσία του όταν δεν κλωδίζω τον άλλο κοντά μου και είναι το καθιστό κτήμα μου αλλά του δίνω την ελευθερία να ανασάνει να ζήσει τον εαυτό του όταν κάποτε απορούσε και τι σημαίνει πνευματικός και τι σημαίνει πνευματικό παιδί μα όταν εξομολογείς κάποιον και εσύ εξομολογείς ταυτόχρονα όταν λες ακούς ταυτόχρονα και όταν σου λένε όταν, όταν, όταν λέει ο άλλο ακούς και όταν του μιλάς ακούει και άλλος δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα είναι προσωπική σχέση που όλοι είμαστε μέσα στην ανοησία μας μέσα στην πλάνη μας και εν σώματι και εν σχέση ζητούμε το όλα στον Θεού αυτή είναι η εξομολόγηση δεν είναι κάποιος φωστήρας που έχει ένα ειδικού χάρισμα ένα και θα μας λύσει τα προβλήματα είναι ένα ταλέπρο άνθρωπο που καθίσταται όργανο του Θεού για να αναπαυτεί και ο ίδιο και ο άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν γεννήθηκε κανεί με το γονίδιο τη αναμαρτήσια και τη αγιότητος. Αλλά τι γίνεται, ζούμε όλη τη βλακεία μα, αλλά ό,τι σημαντικό είναι την επόμενη μέρα ή το πολύ μεθάδο το καταλαβαίνουμε. Και να ζούμε το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν γεννήθηκε κανεί με το γονίδιο τη αγιότητος. Αλλά α, εφόσον αναγνωρίζουμε τα λάθη μα και κάνουμε τα στραβά μας ε, αύριο, μεθαύριο άστα να γνωρίζουμε για να προχωρούμε. Να δούμε λοιπόν γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της ε, εξάρτησης σε κάθε μορφή σχέσεως και μια διάθεση εξουσιασμού και πατερναλισμού και σε μια προσωπική σχέση αγάπης. Αυτό που κυρίως παίζεται σε μια ερωτική σχέση είναι μια, ένας ανταγωνισμός και μια προσπάθεια ο άνθρωπος να κυριαρχήσει πάνω στον άλλο για να δείξει ότι είναι ισχυρότερος για να δείξει ότι είναι καλύτερος θα δούμε μερικά παραδείγματα για να το καταλάβουμε πιο πρακτικά και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δείξουμε Πώς ο έρωτας καταξιώνεται. Πώς ο έρωτα βρίσκεται την πλήρωσή του και ποιος είναι ο στόχος. Υπήρχε λοιπόν ένας, ένας ζευγάρι πριν πολλά χρόνια που παντρεύτηκε. Έτυχε να, του, τους παντρέψω, να τους παντρέψω εγώ. Πριν μερικά χρόνια και κάποια στιγμή είχε δυσκολία στη σχέση τους, πολλές δυσκολίες και οι δυο φταίγαν. καθένα με τη δική του πλευρά ε, και δεν είναι σημαντικό ποιο το σημαντικό, ξέρετε, η αντικειμενική, να το πούμε με την ορολογία που χρησιμοποιούσε προηγουμένως, η αντικειμενική γνώση μελετά ποιος φταίει με εξωτερικά μέτρα και κριτήρια. Η υποκειμενική γνώση έχει άλλο τόπο θέληση. Ξέρετε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Αυτός που υπερασπίζεται τη σχέση είναι αυτός που οικοδομεί. Αυτός που την υπονομεύει... Είναι αυτός που έχει το πρόβλημα. Και το τραγικό είναι πολλές φορές η αντικειμενική γνώση λέει ότι άλλος του υπονομεύει και τελικά σε πραγματικά άλλος του υπονομεύει. Μπορεί η αντικειμενική γνώση να λέει ας πούμε ένα παράδειγμα τυχαίο ότι φταίει η γυναίκα αλλά η πραγματικότητα να είναι να ο άντρας ο οποίος υπονομεύει, υπονομεύει την σχέση. Λοιπόν και οι δύο φταίγανε ε, και κάποια στιγμή συναντώντες υπήρχαν δυσκολίες και οικονομικές ο άντρας δεν έβγασε τα χρήματα που έπρεπε που απαιτούν του δούλευε και πολύ γυναίκα κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα δεν πάει σχέση πάτερ μου είπα πες εσύ που είσαι και πνευματικό του ξέρει να τα λες πες του να πάει λίγο στη μάνα του λίγο καιρό μακριά να δούμε τι θα γίνει αν ακούσετε αυτή την ιστορία είναι προεόρτια χωρισμό δεν μπορεί να το πιάνε αν κάποιο κάποιος ε, λίγο καιρό να μείνουμε μόνο να δούμε τι θα γίνει. Επειδή δεν μπορεί να το πει χωρίζουμε, δεν μπορεί να αντέξει έναν πόνο, αυτό το λένε. 99% έτσι είναι. Όταν σου πει κάποιο, κοίταξε, ε, έχουμε κάποιε δυσκολίε. Είναι λίγο μακριά να δούμε πώ πάνε τα πράγματα, τελείωσε. Και, και, και αυτό ξέρετε, είναι, είναι η ανευθυνότητα και η προσβολή τη σχέση που ο άνθρωπο δεν αναλαμβάνει τον πόνο και την ευθύνη επιχωρίζουμε. Το λέει δεν θέλω να τον πονέσω. Παραμύθια. Όχι δεν θέλει να λάβει αυτόν τον πόνο να επιχωρίζουμε. Λοιπόν, και λυπάνε λίγο καιρό στη μάδα σου να δούμε τι θα γίνει και ο χωρίς ο παιδάκι μου λέει πόσο εύκολα το είπε τέλο πάντων για να το λέει ε τυχαίνει η στιγμή πως γίνεται η ο παπάς τα μαθαίνει όλα <Κι> και μαθαίνω ότι αυτή η γυναίκα είπε σε κάποια φίλη της βρυκάλων <Κι> και να δούμε πως είναι η καλύτερη η περίπτωση το είπα και, ένα, και όταν κατάλαβε. Δείστε, και επειδή κατάλαβε ότι δεν τολμούσα να το πει σε μένα, γιατί ήμουν σε ένα άλλο σενάριο. Πε τον άντρα, ότι λίγο εκεί για να είμαστε καλά, βρήκε ένα πνευματικό άλλο να ζηλήσει την άλλη ιστορία. Με τον άλλο. Δέστε, <σχεσίλιο> <σχεσίλιο> το καταλάβατε. <σχεσίλιο> επειδή δεν μπορούσα να πει και τα δυο σε μένα. <σχεσίλιο> Σου λέει ο Παπά είσαι και κουτσομπόλη. Μπορεί να τα πει. <σχεσίλιο> βρήκε άλλο με Και μαθαίνω ότι ετοιμαζόταν για κάποιον άλλον Κι ενταξύ, ρε, παιδά, και εντάξει ρε παιδάκι γιατί δεν το λέει μετά από χρόνια πονηρεύτηκα σου λέει άμα δεν κάτσεις άλλος τον έχω <laughs> ο χρόνος περιθώρια στη μάνα του είναι αυτό άμα δεν μου κάτσει ε, να τον έχω Αυτή είναι η εντυμότερες σχέσεις αλλά προφανώς για να δείξει ότι είναι τελείως αδέσμευτος ήθελε και διαζύγιο πει ο μόνος διαζύγιο διαζύγιο βρεις σχέσεις, κακό εδώ στο ευολομία τελειώνουμε το έθεσε Αλλά δεν σε κάτι άλλο. <Κι> και έμεινε με το διαζύγιο <Κι> Και τελικά πρόκοψε ο άλλος Έτυχε Το λυπήθηκε ο Θεός και ήταν χαζός <Κι> Και τους χαζούς ο Θεός τους προσέγει περισσότερο <Κι> Λοιπόν Πρόκοψε κοσμικά Και δουλειά βρήκε και γυναίκα βρήκε και τακτοβήθηκε Και τότε θέλει πίσω. <Κι> Γιατί δυσκολεύεται αυτή <Κι> Λοιπόν Στα μάτια τη κοινωνία. Και τι γίνεται, μάλιστα έβαλε όρος αυτό αυτόν τον άνθρωπο ήξερα ποτέ, Δεν του είπα τι γινόταν, τα ήξερε τένω, θα λέω ας με το προκαλούμε, μετά από χρόνια του το είπα Κοιτάξει του λέω, ένα όρο σου βάζω, μην κατακρίνεις ποτέ τη γυναίκα σου Γι' αυτό ο Θεό ευλόγησε Κοντά στα χαζομάρα του έκανε και μια πακουή Δεν κατηγόρησε ποτέ την γυναίκα του Και η γυναίκα του, όταν δεν πήγε τα πράγματα, για να δικαιωθεί στην κοινωνία, ο παπά μας χώρισε ο παπά φταίει, δεν ασχολείται καθόλου με την οικογένεια Η κοινωνία βλέπει μια καθώς πρέπει η κυρία Με δωρεές, με εύχαριες, με δώρα, με καταστάσεις Η ίδια δεν καταλάβει τι γίνεται μέσα της Δεν ξέρει, δεν είναι σκεμμένο αυτό Δεν είναι σκεμμένο Γιατί το λέμε αυτό το πράγμα Για να καταλάβουμε τι γίνεται Ότι ο άνθρωπος θα τα θέλει όλα Υπηρετεί τον εαυτού του και οι πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι στο να βολεύουν τον εαυτούλη του είναι οι χριστιανοί. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Ο χριστιανό είναι ο πιο εαυτούλη. Δεν θέλει να χάσει τίποτα. Πρώτο τον παράδεισο, μετά την, την, τον κόσμο, μετά τα χρήματα, όλα θα τα βολέψει. Αυτό λοιπόν που είναι πρόβλημα είναι η ιστεροβουλία. Όταν υπάρχει ιστεροβουλία, όπου ο άνθρωπος δεν θέλει να χάσει και θέλει να κερδίσει και να είναι ο νικητής και κανονίζει τα πράγματα με υπολογισμούς δηλαδή ας έχω αυτόν ας έχω και τον άλλο για φεδρία μην του πω την πραγματικότητα γιατί θα τον χάσω. Αυτή η προσέγγιση πόσο μπορεί να υπηρετήσει την έννοια της σχέσεως. Και το τραγικό είναι ότι μπορεί να έχουμε τα πάντα να καταφέρουμε τα πάντα να επιτύχουμε στην κοινωνία αλλά ζούμε την κόλαση της μοναξιάς. Μοναξιά δεν είναι αυτός που δεν έχει σύντροφο Μοναξία είναι αυτό που δεν του δόθηκε η ευκαιρία και δεν είσαι ο ίδιο, να το πούμε καλύτερα, ο ίδιο δεν έδωσε την ευκαιρία στον εαυτόν του, έστω και σε ένα άνθρωπο, να ανοίξει τίμια την καρδιά του. Να ανοίξει την καρδιά του όπω τη γνωρίζει, έστω. Να την ανοίξει τίμια. Δεν την ανοίγουμε. Εμεί τι κα... κάνουμε και στο πνευματικό. Λέμε τα μισά που μα βολεύει. Ο πνευματικός τι να πει, Να σου πει, πει αυτό το πόνο, δεν το αντέχει να το ακούσει. Ή περμήνα στο ο ίδιο. τι να κάνει. Ξέρει ότι δεν την αλήθεια, το γνωρίζει. Αφού δεν το μπορείς εσύ, ο ίδιος να το πεις, δεν μπορεί να στο το βγάλει με το ζόρι, δεν γίνεται. Όταν λοιπόν κανείς προσεγγίσει σχέσεις με μεθοδεύσει, με υπολογισμούς, με σχεδιασμούς, με στοχεύσεις, αυτό ζει την κόλαση και την κατάρα της πραγματικής μοναξιάς. Γιατί το πιο βασικό, γιατί συμβαίνει αυτό, δεν θέλουμε να αποδομήσουμε την εικόνα μα την οποία ειδολοποίησαμε και λατρεύουμε και προσκυνούμε. Μα δεν είναι στόχος να είμαστε καλοί άνθρωποι αλλά να είμαστε ζωντανοί και δεν μπορείς να είσαι ζωντανός αν δεν έχεις έστω μια τίμια ειλικρινή καρδιακή σχέση με έναν άνθρωπο. Ούτε με το Θεό μπορεί να έχεις. Δεν γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Και όταν θυμούμαι προσπάθησα σε αυτή, σε, αυτή, σε αυτή τη γυναίκα να πω πιο βαθιά σε κάποια πράγματα να ρωτήσω πω πω πω, πω τι Άρχισε να κατεβατώ, έλεγε, έλεγε, λέει, διάφορα λέει έλεγε, δεν θυμάμαι πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οπότε λέει, εντάξει, έχεις δίκιο. Αυτές είναι οι άμυνες του ανθρώπου. Να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιο πρόσωπο που μου λέει. Όταν παντερευτικά, είπα στον σύντροφό μου. Αν κάνεις καμιά κουτσουκέλα, έτσι δεν λέει η τη Επί το λαϊκότερο. Αν κάνεις καμιά κοτσουκέλα, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω εγώ πρώτος, πρώτη, τι ήταν αυτός, όσο και αν πονέσω. και όχι να το μάθω από τρίτου. Όσο και αν πονέσω, θα ήθελα εγώ να το μάθω από σένα, να δω πώς θα το εδεχειριστώ. Και αναλύοντα μέσα μου αυτή, αυτή, αυτή την κουβέντα, κατάλαβα το εξής. Βεβαίω ο άντρας ισχυριζόταν ότι θα είχε νοχές και λιπά και λιπά Αυτό είναι παραμύθι. Τι σημαίνει αυτό. Βρε παιδάκι μου. Δεν, δεν λύγει μία σχέση με μία αμαρτία. Η σχέση λύγει και δεν τη σέβεσαι αν δεν είσαι ειλικρινής. Δηλαδή μία προδοσία της σχέσεως είναι η απάτη. Αλλά η σχηροτέρα αυτή είναι να μην είσαι με τον το δουλεύεις. Να συναντιάσαι με τον άλλο και να μιλήσει την αλήθεια. Δηλαδή, αυτο, και αυτό τι σημαίνει. Δεν είναι από αγάπη. Δεν είναι μην πονέσουμε τον άλλον. Είναι θέλεμα να βολευτούμε σε μια πραγματικότητα αυτού μας που εμείς μόνο να γνωρίζουμε να μην εκτιθέμεθα εις τον άλλο. Γιατί ηλικρίνεια στη σχέση και αυτό που δομεί την αγάπη και θεμλώνει την αγάπη είναι αυτό το πράγμα. Όταν πραγματικά για μένα θεώρησα ότι αυτό που είχα είναι σχέση τότε δεν με νοιάζει αν ο με ξεγελάει ή με απατάει αυτό που με νοιάζει είναι εάν με έχει ως σημείο αναφορά του σε κάτι που έγινε δηλαδή πρωτίστως τιμά τη σχέση που είχαμε και έτσι μπορεί να συνεχίσει πιθανόν μία σχέση αν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις αλλά δεν, μπορεί, δεν, δεν υπάρχει σχέση γιατί κάποιος ισχυρίζεται ότι έχω σχέση δεν σημαίνει ότι υπάρχει αγάπη αν κάποιος λέει ότι έχω αγάπη αλλά αν πραγματικά στα γεγονότα κανείς το φανερώνει και η προσβολή της σχέσεως επαναλαμβάνουμε δεν γίνεται όταν γίνεται μία απάτεια ή απάτη οτιδήποτε άλλο. Η προσβολή είναι όταν ο άλλος δεν με παίρνει στα σοβαρά υπόψη του, δηλαδή να μου αναφέρει ένα γεγονό που με συγκλώνησε και πρόσβαλε τον ίδιο. Η πτώση είναι όταν ο άλλος δεν με παίρνει σοβαρά υπόψη του. Και συνήθως έχουμε την ανοησία και λέει ο άλλος, Κάνε ό,τι θέλει αρκεί να το μάθω. Αυτό τι στην. Πολύ το λένε. Κάνει ό,τι θέλει αρκεί το μάθω. Δηλαδή τι. Σημαίνει τι, Ότι δεν πιστεύω σε σχέση. Δεν πιστεύω ότι έχουμε σχέση. Αλλά μου προκαλεί και τον εγωισμό. Αυτό σημαίνει. Ο αντίποδα αυτού. Η άλλη όψη είναι αυτή. Η σχέση μα είναι τελειωμένη. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Τίποτα αληθινό δεν έχουμε. Όμω, σε παρακαλώ, αν θες να κάνει, κάντο. Αλλά μην χαλά την οικογένειά σου. Μην το μάθω και τρελαθώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι σχέση. Αλλά μάθαμε όλη μα η ζωή να ζει σε αυτό το ψέμα, σε αυτήν αυτή, αυτή, αυτή την μεθόδευση, σε αυτήν την, αυτή την πολιτικάντικη διπλωματική κατάσταση και τακτοποιούμε τα πράγματα. Και ποιο είναι η ουσία αυτού του πράγματος, ότι δεν θέλουμε πάλι να πονέσουμε. Αν όμως δεν θέλεις να πονέσεις, μπορεί να, να αγαπήσει. Αν, δεν, πονεί, αν δεν, δεν βάλεις τον εαυτό στον πόνο, είσαι ανάπηρος, δεν μπορεί να αγαπήσει. Όπως λέει και ο Γέρος να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Ο άνθρωπος λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, αδυνατεί να κοινωνήσει καρδιακά, εσωτερικά, αληθινά με τον άλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το τραγικό. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ, δεν μπόρεσα ποτέ στη να καταλάβω γιατί θεωρούν μυχεία μόνο τη σωματική πράξη. Μα μυχεία και απάτη είναι αυτό. Ότι αδυνατεί ο άλλο να κοινωνήσει καρδιακά εσωτερικά με τον άλλο, αυτή είναι απάτη. Ή και αν θέλετε και εξαιτία του ότι δεν υπάρχει αυτή, υπάρχει και απάτη. Ποιο θα κοινωνήσει αληθινά με τον άλλον και θα τολμήσει να τον απατήσει. Δηλαδή, ποιο άνθρωπο είδε το φω και θα ζητήσει το σκοτάδι. Η μεγάλη, και είναι μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή αν την έννοια της τίμιας σχέσεως ή της ανέντιμης σχέσεως μόνο σε αυτό η πνευματική ζωή οφείλει να μας εμπνεύσει αυτήν την προσωπική σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο την εσωτερική, την καρδιακή αλλά αυτή δεν γίνεται απροϋπόθετα δεν με μαθαίνει κάποιο μια τεχνική για να μπορέσω να συνδεθώ καρδιακά με τον άλλο. Αν εγώ δεν συνδέθηκα με τον Θεό. Αν η καρδιά μου δεν συνδέθηκε με το αιώνιον. Αιών, και δεν συντρίβησε αυτή τη διαδικασία. Είμαι ένας ξενέρωτος, νερόβραστος άνθρωπος. Που απλώς παίζω το παιχνιδάκι της κοινωνικής σχέσεως. Παίζω το παιχνιδάκι της ερωτικής σχέσεως. Μια σχέση που εσωτερικόται εξανλείται σε και συναισθηματισμού και σε πράξει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος... Ξέρετε, είναι τραγικό. Αυτό πως φαίνεται, όταν ο άνθρωπος... Ο πόνος του δεν έχει βάθος. Τα συναισθήματα του άνθρωπου δεν έχουν βάθος. Εγώ καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Όχι πόσο ευαίσθητος δείχνει. Πόσο ποιητικά εκφράζεται. Αλλά αν αυτά που λέει έχουν ένα πάθος μέσα τους... Και, και, και ο πόνος του έχει, εσωτερικ... έχει εσωτερικές βαθιές διαστάσεις. Αλλά πόσο ο άνθρωπος να ζήσει αυτή την εμπειρία. Επομένως για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει εσωτερική καρδιακή σχέση πρέπει πρωτίστως ο ίδιος να ζει την ζωή του καρδιακά σε ένα βάθος τα γεγονότα να, του, να είναι μνήμες και μαρτύρες μιας άλλης εμπειρίας μιας άλλης ζωής που ξεπερνά το βιολογικό πλαίσιο που ξεπερνά το ψυχολογικό πλαίσιο όταν έχει τέτοιες ρίζες μέσα σου τότε έχεις τη δυνατότητα να εμπνεύσεις τον άλλο σε αυτή την καρδιακή σύνδεση και σχέση. Και τότε δεν είναι ανιαρή η σχέση. Η σχέση είναι ανιαρή όποια μορφή. Φιλική, ερωτική συγγενεία όποια θέλετε πάρτε ε, έχει μία ανία και μία διαφορία. Γιατί δεν, θέλω, δεν ξέρω μοίτε να πούμε. Ε, υπάρχει ένα κενό, υπάρχει μια βαργεστημάρια, υπάρχει μια ανία. Δεν ξέρουμε τι να δώσουμε μια ανια δεν εχουμε να δωσουμε κάτι. Και, αυτό, και, και επειδή δεν το έχουμε αυτό, κατευθύνουμε ένα στον άλλο. Τι άνθρωπο, τι άνθρωπος, τι άνθρωπος τι άνοι, δεν μου λέει τίποτα ρε παιδάκι, είμαι, δεν με τι άνθρωπο, θα βρω κανέναν καινούριο άνθρωπο. Μέσα με το πρόβλημα. Αν εγώ ανανεώνομαι <σχει> και ζωντανεύω καθημερινά, θέλει, θέλει κανέναν να ζωντανεύει και τον άλλο. Θα ζωντανεύσει και ο άλλο. Θα υπάρχει ένα πόνο γιατί ξέρει ότι δεν ανοίγεται, αλλά κάποτε θα ανοίξει. <σχει> Αν είσαι πραγματικά ζωντανό, επειδή αυτή η ζωντάνια δεν γίνεται χωρί πόνο. Έχει εμπειρία πόνου, αυτό τη κάνει και ταπεινό. Για τα λέμε ότι εντάξει, έτσι είμαστε. Έτσι είναι αυτό ο άνθρωπο. Είναι το δικαιολογή, τον... τον πλησιάζει με επίοικια. Και κάποια στιγμή, όταν πιστέψει την επίοικια σου, θα ανοιχθεί. Ξέρετε, η εμπιστοσύνη δεν είναι μια αστεία ιστορία. Λέμε, ρε, δεν μου είπε την αλήθεια, δεν με Μπορεί να χρειαστεί και 30 χρόνια για να μα εμπιστεύεται ένα άνθρωπο. Αν είναι ανασφαλή συναισθηματικά ψυχολογία, δεν πρέπει να το κατηγορήσουμε. Δεν μπορούμε να κατηγορουσουμε έναν άνθρωπο γιατί μα είπε μισή αλήθεια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν άνθρωπο γιατί δεν μα είπε την αλήθεια. Έχει προσωπική δυσκολία. Τι να το κάνουμε, Τι να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε υπομονή μέσα από την επικοινωνία μα. Μετά από καιρό, μπορεί να πάρει και χρόνια αυτό, να μα εμπιστευτεί και να ανοίξει. Όσο τον κατηγορεί γιατί σου λέει την αλήθεια, τόσο πιο πολύ κρύβεται. λοιπόν τα επεισόδια. Αλλά όχι την ζωή, την κρίσιμη λοιπόν στιγμή που πρόκειται να υπάρχει μια αληθινή σύνδεση με τον άλλον άνθρωπο, ξέρετε τι προβάλλεται και αυτό είναι δύσκολο, δίνεις όλες τις προϋποθέσεις στον άλλον, Ξέρει τι είναι πραγματικότητα, μπορείς να του βοηθήσεις, να δώσεις άνεση και τότε προβάλλεται σαδιστικά η άρνησή του. Συνοδάζει ένα τείχος και μάλιστα για να δικαιολογήσει αυτή την άρνηση σου υψώνει επιχειρήματα βλακώδη που δεν στέκουν. Και αλλί και αυτό είπαμε οφείλτε στο ότι ο άνθρωπος δεν εμπιστεύεται την αγάπη και δεν θέλει να χαλάσει την εικόνα του. Αλλά ούτε, είτε κάνει σχέση κανείς, είτε δεν κάνει. Αν έχει αυτό το φρόνημα και αυτό το πνεύμα θα ζει τραγικά τη μοναξιά του. Θα δούμε τώρα πώς μεταπείτε ο έρωτας και μεταμορφώνεται και τι θέλει ο Χριστός από αυτό. Ο Χριστός λοιπόν Οδηγεί τον έρωτα στην ελεύθερη αναζήτηση του άλλου, στη συνάντηση με τον άλλο και στην ένωση με αυτόν. Ο έρωτας αρχικά είναι μια ενστικτώδης παρόρμηση προς τον άλλον, Ένα τέριασμα θα λέγαμε που όταν παραμένει όμως ενστικτώδης δεν πετυχαίνει τον ίδιο τον το στόχο, χάνει τον προσανατολισμό του. Ο έρωτα που, και εδώ προσέξτε το, είναι σημαντικό, που πρόθεσή του είναι η ανακάλυψη του άλλου, ο έρωτα που πρόθεσή του είναι η ανακάλυψη του άλλου. Και η ανακάλυψη του άλλου δεν είναι μόνο τα χαρίσματά του, ε, η, ε, τα ενδιαφέροντά του, αλλά το ίδιο του το είναι, η ουσία του δηλαδή. Ο ερωτας είναι η ανακάλυψη της ουσίας του εταίρου προσώπου του άλλου προσώπου αν δεν ο έρωτας λοιπόν αυτός, αν δεν αυτο υπερβαθεί αν δεν ξεπεράσει τον εαυτό του έρωτας ξεπεράσει τον αρκισισμό του να το πούμε πιο απλά ξε, ξεπεράσει τις φαντασιώσεις του τις επιθυμίες του δεν είναι τίποτα περισσότερο αυτός ο έρωτας από μια κρίση ναρκισισμού μια διάθεση δηλαδή να Τρέφεται ο ναρκισισμός στον ανθρώπου. Να ικανοποιείται το εγωισμός του πιο απλά. Και αντί να οδηγήσει τον άλλον άνθρωπο προς τον άλλον, το φέρνει πιο κοντά στον ίδιο τον εαυτό του. Πίσω δηλαδή στον εαυτό του. Όσο λοιπόν ο έρωτας είναι κάποια καμώματα αναρχισμού. και όχι η προσπάθεια να βγω από τον εαυτό μου και να συναντήσω τον άλλο, να ανακαλύψω τον άλλο και είναι μια προσπάθεια να βρω με τι τρόπο θα ικανοποιηθώ περισσότερο από τον άλλο αυτό δεν με οδηγεί στον άλλο αλλά με οδηγεί χειρότερα πίσω στον εαυτό μου Ο άνθρωπος λοιπόν, του οποίου έρωτας παράμει μια αισθηκτώδης παρόρμηση δεν ενδιαφέρεται για τον άλλο Μα λέει τον αγαπώ, τον θαυμάζω, τον αγαπώ, τι θαυμάζω <laughs> Τι ανέκδοτο! Λοιπόν Παραμένει, στη στιγμή που ο έρωτα παραμένει μια αισθηκτόδη παρόρμηση, δεν ενδιαφέρεται για τον άλλο, για αυτό που εκείνος είναι, αλλά για αυτό που αυτός τον ήθελε να είναι. Δεν ενδιαφερόμαστε για αυτό που είναι ο αλλος αλλά για αυτό που θέλαμε να είναι ο άλλο. Δηλαδή αυτό που θα με ικανοποιήσει, τη φαντασία μου, αυτό που από τα όνειρά μου, αυτό που ονειροπολούσα, αυτή την ιδέα είχα. Και πρέπει να μου την ικανοποιήσει ο άλλο. Μα όλο δεν είναι αυτό που φανταζόμουν Δεν με να γίνει αυτό που φαντάζομαι Αυτό είναι ο έρωτας ο ανώρημο. Αυτός ο έρωτας παιδιά και αυτή η αγάπη Ξέρετε για που είναι Να το βάλουμε και να το τυλίξουμε στις μορουδιακές πάνες Γιατί τέτοιου είδου έρωτα για αγάπη μιλάμε Τέτοια ποιότητα έχει Τέτοια ανάπτυξη έχει Μπαίνουμε στα χούγια μας Να φαντασιωνόμαστε ότι άλλο θα μας ικανοποιήσει ο Άλλος λοιπόν απλώς είναι μια προέκταση του εαυτού μου, των επιθυμιών μου, των στόχων μου. Είναι λοιπόν να πα, με αυτό το πνεύμα είναι απαραίτητο να πιστεύει ότι ο Άλλος του είναι σπουδαίος. Θέλουμε ο Άλλος να είναι σπουδαίος. Γιατί έτσι μόνο μπορεί να είναι άξιος του ενδιαφέροντό μας. Το τραγούδι που λέει «Σ' αγαπώ, γιατί σε παραμύθια» λοιπόν, Πρέπει να είσαι, όχι εσύ, να είσαι σπουδαίο για να είσαι άξιο στον ενδιαφέροντό μου. Για... Ο άνθρωπος λοιπόν το οποίο για το ενδιαφέρον, για κάποιον άλλο είναι τέτοιο, απασχολείται τόσο πολύ με τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες και επιδιώξεις, που δεν μπορεί πραγματικά να δει τον άλλο όπως είναι. Όταν λοιπόν εγώ μένω στις δικές μου επιθυμίες στα δικά μου συναισθήματα, στις δικές μου, στις, στα δικά μου όνειρα. Και θέλω άλλο να είναι σπουδαίο, να είναι άξιο του ενδιαφέροντό μου, ποτέ δεν θα γνωρίσει την το πραγματικότητα άλλου. Και δεν θα μπορέσει ποτέ άλλο να ελευθερωθεί. Αυτό που ελευθερώνει τον άλλο σε μια σχέση. Αυτό που ελευθερώνει κάποιο σε μια σχέση, ξέρετε είναι να ξέρει την πραγματικότητά μου αυτό που αυτή που με και να με αυτό είναι το ύψιστο δώρο μια σχέση αγάπη. Όπω κάνει ο Θεό, ξέρει τα χάλια μα και μα αποδέχεται. Τι μα ξεκίνησε μια εξομολόγηση, όταν εξομολόγουμε όλε τι βλακίε μα, όλη τη βρωμιά μα και μα λέει ο Θεό Είστε συγχωρημένοι, σα αγαπώ πάλι. Αυτό είναι το ύψιστο δώρο τη αγάπη. Αυτή είναι η πιο ερωτική πράξη. Να αγαπά το βρωμιάρη Η πιο ερωτική πράξη να αγαπά τον άνθρα σου, τη γυναίκα σου στην πτώση του. Δεν υπάρχει πιο ερωτικό γεγονός από αυτό. Αυτό που πραγματικά ελευθερώνει τον άλλο είναι αυτό. Να ξέρει όχι τον ψευδή μου εαυτό που οικοδόμησε ο άλλος τη φαντασία του αλλά τον πραγματικό μου εαυτό και να μου αποδέχεται γι' αυτό. Για να γίνει κάτι τέτοιο που αυτό είναι σχέση γι αυτό, και αυτό είναι μετάβαση από τον έρωτα στην αγάπη προποθέτει προϋποθέτει ο να μου εκθέτει την αλήθεια του. Αν ο άλλο δεν μου ανοίγει όλη του την καρδιά και όλη του την αλήθεια. Δεν είναι προσβολητή δεν με σέβεται και δεν μου λέει την αλήθεια. Είναι προσβολή τη σχέση το καταλάβουμε αυτό. Όταν ο άλλο θέλει να, όταν κάποιο θέλει να, μου λέει, να, να, να, να του λέμε την αλήθεια. Μπορεί να το θέλει από μια ιδιορυθμία από μια διάθεση κυριαρχία, από μια διάθεση εξουσιαστικότητα. Αυτό είναι λάθο. Εάν το θέλει όμω, όχι για τη δική του προσωπική ανάγκη να μου λέει ότι εγώ είμαι ο, ο δικό σου και πρέπει να μου τα λε όλα, αυτό είναι εγωισμό, αλλά να μου τα λε για να έχουμε σχέση πραγματική, αυτή είναι η υγεία. Να μου τα λε για να ξέρω ποιον αγαπώ, ποιον ξέρω, με ποιο σχετίζομαι, ποια είναι η αλήθεια σου, ποια είναι η πραγματικότητά σου, ο κόσμο σου ποιο είναι. Αν μου κρύψει κάτι, ανάλογα τι μου κρύβεις και πόσο μου κρύβει και ξέρει τι σημαίνει κρύβω. Φανερώνω όχι επεισόδια τι και με ποιον έγινε Αλλά τη διάθεση της καρδιάς σου με ενδιαφέρει Αυτό με ενδιαφέρει Αυτό είναι άνοιγμα Όταν λοιπόν ο άλλος ανοίξει τη διάθεση της καρδιάς του Ανοίξει την πραγματικότητα της καρδιάς του Τότε ασφαλώς μπορεί να οικοδομηθεί Πραγματική σχέση που ελευθερώνει και οδηγεί στην αγάπη Όπω και με τον Θεό. Φανταστείτε λοιπόν να ήμασταν ειλικρινεί με τον Θεό και να λέγαμε ότι μας συμβαίνει, να ξεμολογούμε την πραγματικότητά μα και να ήμασταν άνετοι. Άλλη ανάπαυση έχουμε. Ή φανταστείτε να πάμε στην εκκλησία να το παίζουμε άγιοι, μαζεμένοι, αγγελάκια, θεούσε και να αρχίσουμε τα γιωτικά και τι ευγένειε και να πουλήσουμε το παραμύθι που θέλουμε και στον Θεό και στου άλλου. Πόσο θα από αυτή η καρδιά μα. Είναι απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση αν ο, άνθρωπος, αν ο άνθρωπος θέλει σχέση μπορεί να μην θέλει σχέση Ξέρετε εμείς λέμε η σχέση είναι ποθητή. Δεν είναι εύκολη υπόθεση η σχέση Η σχέση δεν είναι εύκολη υπόθεση Αν μιλούμε για σχέση Αν μιλούμε για κοινωνική συναναστροφή Για σαχλαμάρες μεταξύ φίλων και φίλες Εντάξει αυτό δεν είναι σχέση Σχέση σημαίνει τόλμη, πόνος, άσκηση ανοίγματο, εντιμότητα που προϋποθέτει εσύ να ξέρεις τι γίνεται μέσα σου και να, σε, να, να έχεις ξεκαθαρίσει και εσύ τι θέλεις και να εμπνεύσει τον άλλο σου από την πραγματικότητα. Δεν είναι γλυκαιρότητες, ευχάριστοι συναισθηματισμοί και ρομαντισμοί. Να δώσουμε ένα παράδειγμα να καταλάβετε. Είναι τόσο απασχολημένος κάποιος, απολαμβάνοντας το... προσέξτε αυτό είναι το καταλάβετε, είναι τόσο απασχολημένος κάποιος απολαμβάνοντας τον εαυτόν του με τη συντροφιά των φίλων του που δεν είναι δυνατόν να απολαύσει τους φίλους του. Δεν απολαμβάνει τους φίλους του, απολαμβάνει την ατμόσφαιρα που δίνει φίλη του και απολαμβάνει εν τέλει τον εαυτόν του. Είναι φίλη αυτό, η εκμετάλλευση, η απομάκρυση, η χωρισμό Πού είναι το κέντρο σε μια συναστροφή; Στο πρόσωπο του ανθρώπου που συναντώ. Απολαμβάνω τον φίλον μου. Τη συντροφιά του. Τον γνωρίζω. Ή απολαμβάνω αυτό που με ικανοποιεί. Δηλαδή μένω στον εαυτό μου. Γι' αυτό ψάχνουμε ευχάριστες παρέες. Όχι πρόσωπα. Ψάχνουμε ευχάριστη ατμόσφαιρα Πού θα περάσουμε καλύτερα. Γιατί. Αυτό λέγεται Φιλική αυτοικανοποίηση, να το πούμε πιο λαϊκά και ο καθένα σας φανταστεί ότι θέλει. Λοιπόν, αυτό είναι μια αυτα... αυτοικανοποίηση εν τέλει. Πώς συναντώ τον, α... τον, α... Συναντώ τον άλλο και μένω στον εαυτό μου τι θα πάρω. Αυτό δεν μπορεί να είναι σχέση. Σχέση είναι πόδινη διαδικασία. Είναι οδύνη και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι σχέσεις πραγματικές έχουν πόνο, έχουν σύγκρουση, έχουν αγώνα, έχουν θλίψη. Αλλά αν είσαι έντοιμος... Και θέλεις να αγαπήσει άλλη τον άλλο και αγαπά και τον Θεό, κάποτε θα έρθει ευλογία αυτό το πράγμα. Κάποτε θα έρθει ευλογία αυτή τη σχέση. <κυρίζει> το ενδιαφέρον λοιπόν, αυτό είναι εφήμερο και απρόβλεπτο. Αυτό λοιπόν το ενδιαφέρον σε αυτούς τους είδου και φιλίες είναι εφήμερο και απρόβλεπτο. Ξέρετε ποιε είναι οι διαστάσει του. Έρχεται και φεύγει χωρί προειδοποίηση. Όσο εύκολα και άνετα έρχεται, τόσο εύκολα και άνετα φεύγει. Έτσι αντιλαμβάνονται την αγάπη πολλοί άνθρωποι, χαραγμένοι σε ένα ξεζητισμένο και γλυκαιρό συναισθηματισμό. <coughs> το αδιαφέρον που προτείνει ο Χριστός για τον άλλον δεν είναι τυφλό. Δηλαδή τι σημαίνει, ξέρω την πραγματικότητα του άλλου, αλλά ποιο είναι το αδιαφέρον που Προτείνει ο Χριστό αυτό που τρέφεται από την ομή πραγματικότητα του άλλου. Βλέπει τον άλλο όπω πραγματικά είναι, με τα ελαττώματά του, τις ελλείψει του, όπω και τι δυνατότητε και τα προτερήματά του. Ο άνθρωπο του ενδιαφέρον, του οποίου το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Δεν ζητεί την ικανοποίηση μόνο τη δική του, αλλά θέλει τι, να υπηρετεί τον άλλο. Να συμβάλλει στην πληρέστερη αυτοπραγμάτωση του άλλου. Δηλαδή όπως λογικά πρέπει να είναι η μάνα με το παιδί. Δεν νοιάζεται για την προσωπική της ικανοποίηση, αλλά θέλει να υπηρετεί το παιδί. Και να συμβάλλει στην προσωπική του ολοκλήρωση, την αυτοπραγμάτωση. Και, έτσι, και με αυτή τη διάθεση είναι πρόθυμος ο άνθρωπος αυτή την αγάπη που προτείνει ο Χριστός, δεν λέμε τώρα να υποστεί κάποια αυτοθυσία για να επιδίω, ετύχει την επιδίωξη αυτή. Όταν αγαπάς τον άλλον, θέλεις να τον κάνεις δημιουργικό θέλεις να τον βοηθήσει να εξελιχθεί θέλεις να τον βοηθείς να ολοκληρωθεί. δεν μένεις μόνο σε δική σου ικανοποίηση να λοιπόν ο έρωτα τη μορφή αλλαγή μπορεί να πάρει αν ο ερωτασμένη μένει μόνο στην αρκησιστική στο διάσταση, το τι θα αρπάξω εγώ και μένει καθυλωμένος εκεί, δεν προχωρεί παραπέρα και δεν γίνεται αγάπη, δηλαδή συμβολή στην ολοκλήρωση του άλλου, συμβολή στο, στο, στο προχώρημα του άλλου, συμβολή στο, α, στην, στην αυτοπραγμάτωσή του, με τη δική μου άσκηση, με τη δική μου προσφορά, με τη δική μου αυτοθυσία, τότε ακυρώνεται η αγάπη. Αυτό τον ενδιαφέρον λοιπόν για τον άλλο εκπηγάζει από μια εσωτερική δύναμη. Από μια εσωτερική δύναμη που άλλος σου τη μαρτυρεί, άλλος σου τη δίνει. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι, δεν έχει μέσα σου μια δύναμη που στη χαρίζει κάποιος άλλος. Ικανότητα διάθεση και διάθεση λοιπόν να ανταποκριθεί στις ανάγκε του άλλου. Η εσωτερική αυτή που είπαμε δύναμη γεννάται από τη χάρη του Θεού, είναι η δώρο του Θεού. Στον άνθρωπο που είναι ανήσυχος, στον άνθρωπο που δεν ησυχάζει ποτέ. Του δίνει ο Θεός την εσωτερική δύναμη, τη διάκριση και τη γνώση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του άλλου. Και γνωρίζει πολύ απλά ότι μακάριο διδώνε ή λαμβάνει. Αυτός ο λόγος του Κύριου μας είναι συγκλονιστικός. Γκρεμίζει όλη την ερωτική φαντασίωση που ο ο κόσμος. Αυτό είναι αγάπη. Λέει ο Κύριος, είναι πιο μακάριο, πιο ευλογημένο, να δίνεις παρά να παίρνεις. Δηλαδή πιο απλά. Να αγαπάς παρά να αγαπάσαι. Να αγαπάς παρά να σε αγαπούν. Ποιος έχει αυτή την ιδέα. Αυτό είναι έρωτας. Η κορύφωση του πραγματικού έρωτα είναι αυτό. Να αγαπά. Παρά να σε αγαπούν. Αυτό να θέλει. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι φω. Αυτό ξέρετε είναι, είναι νίκη του θανάτου. Τι είναι νίκη του θανάτου είναι αυτό. Τι έκανε ο κύριο Μα, Σταυρώθηκε νίκη στο θάνατο. Εκούσια. Δηλαδή η αγάπη του που ήταν αυτοθυσία συνέντριψε στα δεσμά του θανάτου. Αυτό είναι νίκη του θανάτου. Να, να, να θέλει πιο πολύ να αγαπά παρά να σε αγαπούνε. Αυτό είναι ελευθερία. Το άλλο είναι μιζέρια. Είναι δυνατό να έχει αυτό το φρόνημα και να έχει συγκρούσει. Είναι δυνατό να έχει αυτό το φρόνημα. Και να είσαι εγκλωβισμένος σε κομμάτια και να μην έχει ενότητα. Είναι δυνατόν να έχει αυτό το φρόνο και να έχεις διχασμούς. Είναι δυνατόν να έχει αυτό το φρόνο και να μην είσαι ελεύθερος. Να μην είσαι φω. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την ικανότητα. Και όσο περισσότερο σηκώνει κανείς τα βάρη των άλλων, τόσο περισσότερο αυξάνει τη δύναμή του. Δεν μπορεί να, να, να διακονίσει άλλου ανθρώπου και λε κουράστηκα. Τι κουράστηκε, κουράστηκε. Γιατί ήταν δική σου πράξη. Ήταν εγωιστική σου πράξη. Ήταν μια πράξη ατομική σου καταξίωση. Στα μάτια του κόσμου και του εαυτού σου. Βρήκε ένα νόημα προσωπικό ζωή να κάνει. Αλλά δεν ήταν ζωή αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο, όταν σηκώνει τα βάρη τον άλλων, αληθινά με αυτό το φρόνημα, τόσο περισσότερο αυξάνει η δύναμή σου. Τόσο πιο ελεύθερο είσαι. Και ο πιο κερδισμένο είναι αυτό που είναι υπηρέτη όλων. Με πίγνωση, όχι μηχανιστικά, όχι υποτακτικά, όχι με καταπίεση, αυτό που είναι υπηρέτη όλων και το χαίρεται είναι ο πιο κερδισμένο άνθρωπο που υπάρχει στον κόσμο. Είναι ελεύθερο, δεν δουλειάζει τίποτα. Είναι ο λύτη του Θεού. Γυρνά από εδώ, από εκεί δεν δουλειάζει τίποτα. Ο άλλο ένα κακομύρι, ένα κακομύρι, αστό, μικροαστό, μεγάλοαστό, του κακομύρι δεν είναι όλοι Τέλο πάντων, και πώ έγινε αυτό, πώ χάσαμε εδώ, πώ κερδίσαμε εδώ, τι μου κάνει εκεί και πώ μου μιλήσει έτσι, γιατί μου μιλήσει αλλιώ. Και αρχίζουν οι λογισμοί, οι λογισμοί, και έχουμε και δουλειά εμεί οι παπάντε. <Κι> Ενώ είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Δέστε, αυτό είναι έρωτα. Να καταλάβει κανεί ότι ο πιο κερδισμένο είναι αυτό που είναι υπηρέτη όλων. Όποιο μου λέει, η ερώτα είναι τα, Ό,τι ερωτεύτηκε για τα ωραία σου ματάκια και το ωραίο σου κορμί, Ε, εντάξει, για δύο χρόνια το πολύ. Πολύ έβαλα, άντε έξι μήνες. <χει> λοιπόν, αυτό που βαθύτατα ενώνει την ψυχή και την δεσμεύει είναι αυτό. Δεν μπορεί να είσαι έτσι χορτάτος στη ζωή, γιατί η ζωή είναι αυτό. Όταν ο άνως λέει είναι χορτάτος ζωή ζωής φαντάζεται, όροι πώς γυναίκα, εσύ, ω, ω. <χει> <χει> και είχε, όροι, τι εμπειρίες είχε. Τι εμπειρίες είναι απειρίες εκείνες και αναπειρίες. Εμπειρία είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το γεγονό και είσαι χορτάτο ζωή όταν έχει αυτή την ιστορική ελευθερία. Αυτή τη συνείδηση, αυτή την αίσθηση να νοιάζει περισσότερο για τον άλλο από ότι για τον εαυτό σου. Και στα κρυφά, χωρί να φαίνεται. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι μυστικά τη καρδιά, που το άλλος άλλο που τα λαμβάνεται δεν τα αντιλαμβάνεται. Και δεν καταλαβαίνει τον ιστορικό κόπο που κάνει για τον άλλο, Ο δεν είναι κόπο εν τέλει, είναι χαρά και ελευθερία. Αυτό είναι η αγάπη. Αυτή είναι λοιπόν η μετάβαση και η και η μεταμόρφωση τη έρωτα αγάπη. Το ενδιαφέρον λοιπόν για τον άλλο σε αυτό το επίπεδο το Ευαγγέλιο το ονόμασε αγάπη. Που δεν είναι κάποιο ρομαντικό συναισθηματισμό, αλλά αφοσίωση προ τον άλλο και διάθεση προσφορά. Αυτή η αφοσίωση προ τον άλλο και προσφορά μπορεί να είναι να είσαι 24 ώρε το 24ωρο μαζί του, ή μπορεί αν δεν είναι ωφέλιμο και είναι κάτι άλλο φαινόμενο να εξαφανίσει από τη ζωή του. Να εξαφανίσει από τη ζωή του γιατί τον αγαπάς. Λοιπόν, ο έρωτα για να καταλήξουμε, και αυτό κρατήστε το. Λέει κανεί, ποια είναι η διαφορά έρωτα, ποια είναι η αγάπη. Ο έρωτα είναι η γέφυρα για την αγάπη. Και η αγάπη είναι η δικαίωση του έρωτα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και επαναλαμβάνω, μην επιμείνουμε και μην μένουμε μόνο στη διαφυλική σχέση άντρα και γυναικώ. Να μείνουμε σε κάθε μορφή σχέσεω. Για κάθε ελάχιστον αδελφό μα. Τον πιο σχετικό ή τον πιο άσχετο. Για όλου είναι αυτή η δυνατότητα και αυτή η σχέση. Ερωτήσει, μόνο μία γιατί η ώρα πέρασε. Άντε 2. Μπορούμε μέσα στη σχέση που πρέπει να ανοιχτούμε χωρί διάκριση. Συγγνώμη, μπορούμε μέσα στη σχέση αυτή να ανοιχτούμε χωρί διάκριση και χρειάζεται διάκριση. Πολύ ωραίο το ερώτημα. Η προοπτική. Και η στόχευση είναι η σχέση να γίνει τόσο καθαρή που να μην υπάρχουν αυτέ με διάκριση χωρί διάκριση. Αλλά είναι επειδή είναι μία πορεία απαιτεί τη διάκριση. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή ότι κανεί άνθρωπο δεν μπορεί να ακούσει όλη του την αλήθεια. Ο πληματικός μπορεί να του πει τόση αλήθεια όσοι αντέχει να ακούσει άνθρωπο για τον εαυτό του. <coughs> δεν αντέχει ο άνθρωπο όλη την αλήθεια. Και πρέπει να είναι διακριτικό ο πληματικό Γιατί αν του πει το άλλο όλη την αλήθεια μπορεί να τον και να μην αντέξει επειδή θα πούμε τόση αλήθεια στον άλλο όσοι μπορεί να ακούσει για να μπορεί να μην κρεμιστεί και να συνεχίσει τη σχέση αυτή είναι η υπόθεση διακρίσιος η διάκριση, έρχεται... η διάκριση έρχεται από την εσωτερική κατάσταση το πόσο κανείς είναι δουλεμένος μέσα του δεύτερο μέσα από την προσευχή και μέσα από την αγάπη για τον άλλο που τον καταλαβαίνει μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέση με συνάνθρωπο και όχι με τον Θεό ναι, μπορεί να δημιουργήσει σχέση, αλλά η σχέση αυτή δεν θα έχει βάθο, αν είναι μια ψυχολογική σχέση η οποία θα φθείρεται. Και, και χρειάζεται και η σχέση με τον Θεό για να, ε, να γίνει ουσιαστική αυτή η σχέση. Εκτό κι αν κανεί το λειτουργεί με το Θεό χωρί το καταλάβει. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία που νομίζουν ότι ζουν το Θεό και δεν ζουν το Θεό. Κι άλλοι εκτό Εκκλησία που να ζουν το Θεό και ότι δεν ζουν το Θεό. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται η εμπειρία αυτή της χάριτος του Θεού, της παρουσίας του Θεού, της μνήμης του Θεού για να μπορέσει να υπάρχει μια βαθιά σχέση. Αλλιώς θα είναι ένας παιδεμός και μια διαρκή άσκηση. Έτσι την επόμενη Δευτέρα. Ε? Διευχόν να αγίων Πατέρι μου, Κύριε Ισου, Χριστέ ο Θεός, και Σώσον ημάς.